Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε να ρίξουμε την καθιερωμένη ματιά Πολλές μέρες στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Από το ιερό Ιντερνέδιο Από τον αέρα και πολλές ευχαριστίες και καλημέρες στα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν Κύπρο, Κοζάνη και Αλαχού και στους ακροατές τους εντός και εκτός Ελλάδος να είσαστε όλοι καλά Γιάννης Λαζάρο στο μικρόφωνο 2681 4060 για να μας πείτε τις ωραίες παρατηρήσεις και τις ωραίες σκέψεις σας Κυρία μου και κυριέ μου, ενώ όλη η Ελλάς δεν έχει να ασχοληθεί με τίποτε άλλο, κοιμάται και ξυπνάει με την αγωνία για το πού θα φωτογραφηθεί και πού θα δώσει την επόμενη συνέντευξη το άτομο το οποίο φέρει το όνοματεπώνυμο Γιάννη με ένα νίβα ρουφάκι. Θα γίνουμε πάλι κουραστικοί και θα σας πούμε ότι ε, στα πραγματικά προβλήματα... Ε, του λαό ο οποίο υποφέρει δεν ε, σκύβει κανένα. Η ανεργία μεγαλώνει. Όλα όλα τα ίδια. Τα ίδια. Χειρότερα μάλλον. Όχι τα ίδια. Μην, μην, μην παρασυρώμεθα. Ε, Τη ρίμη του λόγου και λέμε τα ίδια. Χειρότερα. Καθημερινά. Καθημερινά χειρότερα. Και βέβαια όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε αυτό το σφαχτάρι. Το οποίο μας το φόρτωσε κάποιο σύστημα. Κάνοντας το τσάρο της δημοκρατίας Βλέποντας Αγωνιώντας μάλλον Πού θα δώσει την επόμενη συνέντευξη Τι φωτογραφίες θα βγάλει Και πως θα βγάλει εκείνο το περίεργο σάλιο που βγάζει όταν μιλάει ε, Είναι μια φιλία αυτή που, που φτύνει σάλια Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Αυτή είναι η πραγματικότητα Τώρα όλα τα άλλα μου αρέσει να φοράς μια Παλαισθηνιακή μαντήλα, μην φοράς τέτοιο κασκόλ. Μου αρέσει να μπάρμπερες κασκόλ. Βάς <στασκευσμά> με τέτοιο κασκόλ. Βλέπω εδώ τον καναλάρχη πάει κάπου πάει και φορά ένα κασκόλ σε γκρί, σαν να είναι πεθαμενα τζίδι. Φορά ένα μπάρμπερες, ρε παιδί μου, σε μπουρμπερες. Σε παρακαλώ πολύ, αυτά είναι. Φορά κάτι, για μια Παλαισθηνιακή μαντήλα, βάλει και στο κεφάλι έτσι. Ναι, <στασκευσμά> Αχ oh, τι και δεν το παρτιράμε Κυρία μου και κυρία μου Το θέμα λοιπόν Είναι ότι Όλη αυτή η παράσταση Η οποία δίνεται Όλη αυτή η παράσταση η οποία δίνεται Έχει έναν και μόνο σκοπό Να πάρει κι άλλα δανικά η η, η, η η επωνομαζόμενη ακόμα χώρα Εντάξει να βγάλουν περισσότερα αυτοί οι οποίοι την έχουν εμπλέξει σε αυτό το δίχτυ και κανέναν άλλο σκοπό όλο αυτό το θέατρο έχει μόνο και μόνο αυτό το σκοπό τώρα άσε να πούμε τις αριστερές ε, αξιοπρέπειες και όλα αυτά όπως επίσης ας στη γωνία και όλα αυτά τα θέατρα τα οποία γίνονται για το ε, και το ενδιαφέρον το οποίο μπορεί να επιδείξουν για σε έναν τομέα Ξαναλέμε και πάλι θα γίνουμε κουραστικοί ότι αριστερός άνθρωπος δεν συναγελάζεται με λες και σαν με σούλτς, μούλτς, κούλτς σόιμπλε, μέρκελ και όλα αυτά Λέμε τώρα να πω με ρε παιδί μου διότι ε, έτσι από παλαιόθεν ε, γνωρίζαμε ότι οι γερμανοτσολιάδες ήταν ε, μιας παρατάξεως και η απόγονοι αυτών τη ιδείας Τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου Όλο αυτό λοιπόν το... το πανηγύρι Γίνεται για ένα και μοναδικό σκοπό Για πε... να μπει περισσότερο στο και ζει η κατάσταση Με περισσότερους γερμανοτσολιάδες πληρωμένου εδώ μέσα Και έχουμε λοιπόν την ερχόμενη Δευτέρα Εκάλεσε η κυρία Μέρκελ τον κύριο Τσίπρα στο Βερολίνο Να πάει λέει να βρουν μια κοινή πορεία Πού είναι διαφορετική η πορεία σας κυρία Μέρκελ μου Συγγνώμη για τις απορίε που έχουμε Πορίες απορίε, ταιριάζει. Πού είναι διαφορετική η πορεία σα, Δηλαδή, τι διαφορετικό κάνει ο Αλέξη, Ας πούμε, για την κοινή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για την οποία παλεύετε με νύχια και με δόντια όλοι με το φερετζέ τη δημοκρατία. Ποια είναι η διαφορετική. Άλλο ένα θέατρο, λοιπόν. Πίσω από αυτό το θέατρο κρύβονται πολλά. Τώρα, άστα ε, βγήκαν οι οχτρία από το εξωτερικό να πούμε και κάνουν σαμποτάζ στην κυβέρνηση. Ξαναλέμε με τώρα, γιατί να σου κάνουν σαμποτάζ με την πρασινογάλαζη στρούγκα στο 10%. Λοιπόν, μεγαλύτερο ανάχωμα και καλύτερο ανάχωμα από την αριστερή διακυβέρνηση, που θα έβρισκε η κυρία Μέλκελ, ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος τη μία έτσι, την άλλη είναι ο κακός τη υπόθεση ο κύριος Σόιμπλε. Λοιπόν, οπότε, ας δούμε και λίγο την πραγματικότητα. Η διαφορετική σας άποψη και γνώμη εδώ είναι την άξτε ένα σύρμα στο 2681-4060. Να σας ακούσουμε. Θα πάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας τον γκάλεσε η κυρία Μέλκερ, να βρουν την κοινή ευρωπαϊκή πορεία. Την κοινή πορεία. Λε και κάπου έχουν διαφορετική, Τέλος πάντων. Και μα είπε λοιπόν ο κύριος Σόμπλε, ο Σόιμπλε, επαιτήθηκε, επαιτήθηκε, ναι, επαιτήθηκε ο κύριο Σόιμπλε. Ο κύριο Σόιμπλε, ναι. Σόιμπλε, μοϊμπλε. Στον κύριο Τσίπρα, πάλι λέγοντα ότι λέει ψέματα ο κύριο Τσίπρα στον ελληνικό λαό. Ναι, περιμέναμε τον Σόιμπλε να μα το πει. Λοιπόν, τέλο <laughs> πάντων, δήλωσε μάλιστα ο κύριο Σόιμπλε ότι δεν πιστεύω λέ, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει την προεκλογική δέσμευση να φορολογήσει με υψηλότερου φόρου του εφοπλιστές Γιατί το πιστέψαμε εμεί, κύριε Σόιμπλε. Δηλαδή, εσένα, περιμέναμε να μα το πει, κύριε Σόιμπλε. Σα παρακαλώ, Βόλιο. Εντάξει, είπατε ούτε και ο, ο πιο ακρεφνής Σιριζέος δεν το πίστεψε αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον οι υπόλοιποι. Οπότε, κύριε Σόιμπλε, μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας, ναι, έχετε δίκιο. Μην το πιστεύετε, δεν θα γίνει. Εξάλλου, ο, ο Γιάννη με ένα, μη, με ένα νη δήλωσε σε ποιους θα ορμήξει για μία ακόμη φορά. Στη μεσαία τάξη, η οποία είναι και γύρω στα 700 ευρώ. Είναι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα Μπάστα Τώρα φαντάσου μεγάλη ότι Αυτοί οι τύποι Είναι τόσο υποταχτικοί Είναι διορισμένοι και σε πανεπιστήμια Υποτίθεται να διδάξουν ε, Γενιές νέες οικονομολόγων Θα μου πεις εδώ πληρωνόταν ο Παπανδρέου Να κάνει διαλέξεις Στα πανεπιστήμια Τι να κάνουμε έτσι είναι το σύστημα Πάντως, κυρία μου και κύριε μου Υπάρχει λέει σχέδιο ακραίων συντηρητικών κύκλων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που θέλει αποσταθεροποίηση τη Ελλάδα και να πέσει η κυβέρνηση στους τέσσερι μήνες τη παράταση που πήρε. Η παράταση, πήρε παράταση για να πάει στα πέναλτι τώρα σε λίγο. Πρόσε... Μεγάλε, αυτό το δούλεμα τώρα. Αυτό, αντί να, αντί, αντί να πέσουν με τα μούτρα σε ένα σοβαρό πρόβλημα που είναι η ανεργία, που είναι η δυστυχία που είναι όλο αυτό, φτιάχνουν διάφορα κόλπα επικοινωνιακά και βγαίνουν από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί στην τηλεοπτική δημοκρατία και τσαμπουνάνε. Σοβαροί, ασόβρα, ασόβρακοι, πρωτοκλασσάτοι, δευτεροκλασσάτοι, θριτοκλασσάτοι, ούλοι. Ούλοι, μα ούλοι γενικώς. Και το ερώτημα είναι το εξής. Βάλε κάτω την κοινή λογική ενός απλού ανθρώπου. Ποιες ακραίες συντηρητικοί, ποιες ακραίες συντηρητικοί κύκλοι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση. Αυτοί οι οποίοι έχουν συμφέρον και σηκώνουν δισεκατομμύρια κάθε μήνα από τα, από τα, υπο, τα υποτιθέμενα χρέη, ποιοι ακριβώ. Το τέταρτο Ράιχ, δηλαδή η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη, η οποία βλέπει ότι δεν κουνιέται κουνούπι στην Ελλάδα με το ανάχωμα τη αριστερά το οποίο επέβαλε δημοκρατικά ως κυβέρνηση τι πιο ακραίος συντηρητικό κύκλος παίζουν ακριβώς το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε και υλοποιεί το τέταρτο ράιχ που λέγεται Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη όποιος έχει αντίθετη φωνή με τους ευρώδουλους εθελόδουλους υποτακτικούς του κολάμε μια ταμπέλα τον κάνουμε γραφικό, τον κάνουμε συντηρητικό κύκλο, τον λέμε φασίστα, τον λέμε ευρωσκεπτικιστή και τον πετάμε στον Κεάδα. Ξυπνήστε, ξυπνήστε, Εντά, όσο εθελόδουλοι και να είστε, το έργο το έχουμε ξαναδεί. Το έργο όχι απλώς το έχουμε ξαναδεί, το έχουν παίξει κι άλλοι προηγούμενοι. Εσείς υποτίθετε ότι είστε και αριστεροί άνθρωποι. Ποιοι συντηρητικοί κύκλοι, πες μας έναν συντηρητικό κύκλο, ο κόσμος είναι ικανός να καταλάβει την διαφορά της αντιπολίτευσης λέμε τώρα που μπορεί να σου κάνει ένας ντερμπεντέρης μια όλγα που τρέμει από συμφέροντα τα οποία την υποκινούσαν και την, τους υποκινούν ακόμη και σήμερα με τους ανθρώπους οι οποίοι κόπτονται για ένα και μόνο πράμα για κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία οπότε καλό θα είναι να βγείτε να κατονομάσετε αυτούς τους κύκλους Πείτε και μια φορά στο λαό Ο τάδε είναι κύκλος Ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε Οπότε κυρία μου και κύριε μου Μας δουλεύουν μια χαρά όλοι περνάνε ώρες, περνάνει μέρες Η ανεργία μεγαλώνει Η δυστυχία στα νοσοκομεία Είναι σε ουρές Σε ουρές μιλάμε Χωρίστε παρακαλώ Παρακαλώ ναι ναι αυτό εδώ θα, σε αυτό θα ομιλήσουμε τώρα κύριε ναι, ναι, ναι. ακριβώς κύριε Δηλακροντά μου όπως το είπες είναι, τη, λέγοντας αυτά τα πράγματα κάνουν τη δουλειά τους διότι το υψηλό βαθμό κλασάτο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Βαρουφάκης της κυβερνήσεως μάλλον σε συνέντευξη η οποία έδωσε μας είπε ότι η πατρίδα μας είναι η Ευρώπη σας έχουμε ένα ρεπορτάζ στον τοίχο, μπείτε διαβάστε το. Και το, εθνι... το... το υπερήφανο έθνος των Γερμανών, λοιπόν, είναι ίδιο με το υπερήφανο έθνος των Ελλήνων. Τα μίσταρνα όργανα, κυρία μου και κυρία μου, εξισώνουν το θήτη με το θύμα. Τελειώνει η ιστορία. Ξέρουν ότι είναι υπόθεση μιας γενιάς. Ξέρουν πολύ καλά ότι είναι υπόθεση μιας γενιάς. Η αλωτρίωση, ο εκμαυλισμός και το... η διαγραφή των πάντων, οπότε ξαμολύσανε από τώρα για την ολοκλήρωση βαρουφάκηδες, σύριζες, μύριζες, όλα αυτά τα αριστεροκατασκευάσματα, τα οποία έχουν το θράσος να βγαίνουν να σου λένε ότι και συντηρητικοί κύκλοι θέλουν να του ρίξουν. Ποιο να σε ρίξερε. Κοίτα που δίπλα ο γείτονα σου δεν έχει μεροκάματο. Κοίτα ο άλλος που φουντάρει από τον μπαλκόνι μαζί με το παιδί του λόγω προβλημάτων. Γιατί σπρώχνονται περισσότερο κόσμο στη δυστυχία. Γιατί πρέπει να σας να προσκυνήσουν σαν εσάς όλοι; Παρακαλώ, καλός Παραπάνω αδέρφια μας, αδέρφια. φωνά, ε, συμφωνώ, συμφωνώ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις, έχεις δίκιο. Μέσα καλά, καλά, Με διορθώνει ένας φίλος και δεν θα διαφωνήσω μαζί του. Ο Γερμανοτσουλιάς και ο Ρουφιάνος δεν έχει χρώμα. Ήταν σε όλους τους χώρους. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο το παίρνω πίσω. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, αυτό το πανηγύρι λοιπόν, το οποίο βγαίνουνε καθημερινώς, δηλαδή τους ακούς, τους ακούς και λες, πω, πω, τι γίνεται ρε παιδί μου, να μου. Και το θέμα είναι το εξής τώρα. Αυτός που υποτίθεται ότι έχει ένα μεροκάματο σήμερα, νομίζει ότι δεν θα του βάλουν χέρι. Έτσι νομίζει. Ή νομίζει ότι έχει εξασφαλίσει κάτι. Το θέμα είναι το εξή: ότι αυτοί δεν ασχολούνται με τίποτε. Με το μοναδικό πράγμα που ασχολούνται είναι η ολοκλήρωση τη κατοχή για την Ελλάδα. Μιλάμε τώρα, δεν μα απασχολεί το τι γίνεται στην Ιταλία και αλλαχού του τέταρτου Ράιχ. Το οποίο τέταρτο Ράιχ έχει τους σκοπούς του σκοπού του. Σκοπού του οποίου μα είπε και ο κύριο Βαρουφάκη, Γιάννη, με έναν ότι το υπερήφανο έθνο των Γερμανών είναι ίδιο με το υπερήφανο έθνο των Ελλήνων και όλοι είμαστε ένα λαό. Μα είπε «Και πατρίδα μας είναι η Ευρώπη». Εμείς προσωπικά θα σου απαντήσουμε ότι πατρίδα μας δεν είναι η Ευρώπη. «Κύριε Βαρουφάκη μου, αν εσένα και τη κυβέρνησής σου είναι, εντάξει, καμία αντίρρηση, δημοκρατία έχουμε εξάλλου». Λοιπόν, ναι, πρέπει να σας ανεχθούμε. Ε, «Πατρίδα μας είναι η Ελλάδα». Λοιπόν, Τώρα εμάς επειδή λέμε ότι η πατρίδα μας είναι η Ελλάδα σίγουρα είμαστε οι αντιδραστικοί κύκλοι, οι γραφικοί, οι φασίστες οι οποίοι, οι ευροσκεπτικιστές, οι οποίοι θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση Ποια κυβέρνηση, πού την είδε την κυβέρνηση Κυβέρνηση αγαπητέ μου και αγαπητοί μου είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι επιλύουν τα προβλήματα αυτών που τους έστειλαν για να τα επιλύσουν Το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή Ορίστε παρακαλώ. Παρα, παρα, Καλό στο παιδί. παιδί, το καλ... παιδί Καλό στο φίλο μας, παρα, Καλό στο παρα, παρα, μ μ mm. παρα, Ναι. Παιδί. Έτσι. Ναι. Να σε καλά. Να Να σε καλά Μάριο, να σε καλά Δεν το περιμένουμε αλλά εντάξει <laughs> Να σε καλά Καλή Καλή σημερα Γεια σου φίλε μου, γεια σου Καλός στο φίλο μας το Μάριο από τη λευκάδα ο οποίος μας λέει <στοί> την ωραία λευκάδα Λοιπόν ο οποίος μας λέει ότι αν δεν Λείψουνε από την Ελλάδα κάτι γκέτε στην την ντούτα Κάτι έτσι, κάτι αλλιώς και αλλιώτικα Και πασαλιμανιώτικα Αυτά θα είναι εσαΐ Ορίστε παρακαλώ Καλώς ήταν, Καλώς, ήταν, καλώς έτσι, ναι. Ναι. Ναι. Έτσι, έτσι. Σωστά. ναι ναι <συσίλια> ναι ναι καλά θα περιμένεις πολύ <συσίλια> ναι ναι ναι θα <συσίλια> ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι αναφέρθηκε στο θέμα Ευρώπης-Ελλάδας-Πατρίδας. Παρακαλώ. Καλώς σου, καλημέρα. Νομίζουμε. Ναι. Τι να κάνουμε, το παρατήσουμε. Κατάλαβα, Νίκο, να το παρατήσουμε. Έχεις 30 ευρώ, αυτό εδώ, ενδιαφέρεται κανένας για αυτό το πρόβλημα, κανένας. Να στας όλια ο Άστα, είναι τελειωμένη, τελειωμένη. Ξέρω εγώ τι θα σου πω, πραγματικά δεν μπορώ να πω τίποτα. Να σε καλά Νίκο, να σε καλά. Οι φίλοι από τα νησιά ήσταν σήμερα από τα ωραία νησιά και ο φίλος μας ο Νίκος από την ωραία μου πήρε τηλέφωνο και ουσιαστικά λοιπόν η παρατήρηση είναι μία χρειάζομαι 30 ευρώ να πάω στο γιατρό και δεν τα έχω κύριε αριστερέ μου αυτή τη στιγμή που ωρίεσε στις τηλεοράσει ότι κάποιοι κύκλοι αυτή είναι οι κύκλοι οι οποίοι θέλουν να σε αποσταθεροποιήσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν να πάνε στο γιατρό που δεν έχουν μερουκάματο Όσο για το θέμα του, αυτό που είπε, φίλε μου, Βαγγέλη, από την Περία Βέζα. εγώ, δεν θα μείνω τώρα στην ελληναράδη και άποψη. Ούτε στα κουκουνάρια. Ποσό με απασχολεί αυτό το πράγμα. Διότι έχω πει και παλαιότερα ότι οι πρόγονοι κάναν ό,τι κάναν για την πάρτη του. Εσύ τι κάνει αυτή τη στιγμή για την πάρτι σου. Και για την αξιοπρέπειά σου και για την ελευθερία σου. Οπότε λοιπόν λέμε το εξή. Ότι μα πατρίδα μα είναι η Ελλάδα. Αν το βαρουφάκι είναι η Ευρώπη, λοιπόν. Έχουμε τεράστιες διαφορές Και κάποια στιγμή κάποια στιγμή Λέμε τώρα Από, αρχαι, από των χρόνων Τα ανθρώπινα όντα Έφταναν στο σημείο να υπερασπιστούν την πατρίδα τους Έτσι Απέναντί μας λοιπόν Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν βαρουφάκι Και το συνάφη του Το οποίο έχει πατρίδα την Ευρώπη Αλήθεια πώς φέροντες ελληνική ταυτότητα έχουν πατρίδα την Ελλάδα Λέμε ρε παιδί μου τώρα Δηλαδή το 36-37% των Σιριζέων Λέμε τώρα των ψηφοφόρων του, του ΣΥΡΙΖΑ και του Βαρουφάκη Αυτή τη στιγμή έχουν πατρίδα την Ευρώπη Αυτοί οι άνθρωποι όλοι έχουν πατρίδα την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι η πατρίδα τους Δηλαδή χορεύουν καλαματιανό με το Γάλλο Για να καταλάβω δηλαδή Για να καταλάβω και εγώ δηλαδή Επειδή δεν, δεν, δεν καταλαβαίνω αυτά τα, τα φουστεναλό τα που, τα φουστανέλικα, τα... τι είπαμε, άλλο φουστανέλα και άλλο πουστανέλα. <Τι εγώ> Παρακαλώ. <Τι εγώ> Κάλα, λάθο, τι είπα. <Τι εγώ> <Τι εγώ> ναι. Ναι. Αμπράβο, ναι. ναι. Σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά. <Τι εγώ> σωστά ναι, ναι, ναι. Τι ναι, ναι. Μου λέει εδώ μια φίλη, λάθο μου λέει είπε ότι τα ανθρώπινα όντα. Όλα τα όντα μου λέει, ακόμα και τα μερμήγκια, υποστηρίζουν, υποστηρίζουν το ζωτικό του χώρο. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, πατ... στα δε... αυτά στα δηλώνει ε... επισήμως. Γεγονός είναι, από ό,τι βλέπετε, δεν τον μαζεύει κανένας. Είναι εκεί βαλτό να τα λέει αυτά τα πράγματα. Διότι ένα αριστερό πρωθυπουργό, αυτή τη στιγμή, σαν τον κύριο Τσίπρα, έπρεπε να τον έχει βερκώσει. Λέμε ρε παιδί μου τώρα Διότι και οι καταβολές του είναι από ανθρώπους Οι οποίοι θυσιάστηκαν για αυτή την πατρίδα Πήγε και κατέθεσε γαρίφαλα Σε κάποιους που τους εκτέλεσαν Οι συμπατριώτες του Βαρουφάκη Οι Ευρωπαίοι Γερμανοί Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν Σε ποιους κατέθεσε γαρίφαλα Ευρωπαίοι ήταν εκείνοι ή Έλληνες Οπότε αν ήταν αλλιώς η ελληνες οποτε αν ηταν αλλιώ η κατασταση Θα τον σβέρκωνε Γιατί έχει και σβέρκω τώρα ο Βαρου και θα του λέει «Κάτσε κάτω, μωρη λουλού». Τι είναι αυτά που λες. Όμως, κυρία μου και κυρία μου, από ό,τι βλέπετε, τον σπρώχνουν, τον οθούν, καθημερινά, να λέει, και καινούρια. Στρώνει το χαλί του Τέταρτου Ράιχ κανονικότατα. Οπότε, λοιπόν, λέμε τώρα με το πτώχιστο μυαλό μας πόσοι φέρονται στην ελληνική ταυτότητα αυτή τη στιγμή νιώθουν πατρίδα τους στην Ελλάδα και όχι την Ευρώπη ξανά να γίνουμε κουραστικοί και να πούμε είναι άλλο ο σεβασμός προς τον ιονδήποτε λαό και άλλο η υποδούλωση απέναντι σε έναν οργανισμό σε μια ένωση σε μια φασιστική ομάδα όπως είναι αυτή τη στιγμή ναζιστική η Ευρώπη. ΕΕ. λοιπόν τι έγινε λοιπόν Ευρωπαί μου Συμφωνίες με αυτά τα πράγματα Ας τις ελληναράδικες απόψεις Απόξω Συμφωνείς Ξαφνικά ο Βαρουφάκης Ο Βαρουφάκης Σου λέει ότι η πατρίδα σας είναι η Ευρώπη Πρέπει να είμαστε λέει ένας λαός Να λειτουργούμε όπως οι Αμερικάνοι Αυτά τα λέει ο Βαρουφάκης κυρία μου και κυρία μου Πρωτοκαλασάτο τέλεχος Μιας αριστερής διακυβέρνησης Δεν σας τα λέμε Εμείς από εδώ Ο Βαρουφάκης τα λέγει και ασχολιόμαστε πάλι με αυτά τα πράγματα Ο Βαρουφάκης βέβαια, βέβαια λέγοντας αυτά κάνει τη δουλειά του Εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας Παρακαλώ Έλα Καλώς το ναι, καλώς... ναι. Τι, φα... τι φάγαμε Τι, τι φάγαμε ναι. Έτσι σωστά Σε καλά, καλημέρα. καλημέρα. Τι φάγαμε, αδερφέ, συμφωνώ. Φίλε, καλέ μου, ακροατή. Τι λέει ακροατή, Τι φάγαμε και θα τη ρουφήξουμε μέχρι το τέλος Έλεγα προχθές ότι η κατάσταση είναι τελειωμένη. Πρέπει απλά τι να κάνουμε. Ξαναλέμε, δεν υπάρχει ζώσα γενιά να του αντιμετωπίσει. το στο μέλλον. Παρακαλώ. Ορίστε, κυρία μου. Ακριβώ τώρα θα σου πω. Τώρα θα σου πω. Μου λέει εδώ μια φίλητη ακροάτρια, είπε ο Βαρουφάκη ε, να μιλάμε όλοι όπως ο Αμερικάνικος λαός. Το ρόλο των Ινδιάνων ποιο θα τον παίξει. Ε, Αγαπητή μου κυρία, το ρόλο των Ινδιάνων τον παίζουν αυτή τη στιγμή αυτοί που υποφέρουν στην Ελλάδα οι 7-8 χιλιάδες αυτοκτονημένοι σφαγμένοι από τις εγκάθετες κυβερνήσεις και από την Τωρινή και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν με κανέναν τρόπο πια, διότι δεν υπάρχει αυτό το απλό πράγμα που λέμε μεροκάματο. Αυτός είναι λοιπόν, αυτοί παίζουν το ρόλο των Ινδιάνων στη χώρα του Βαρουφάκη, η οποία πρέπει να σκέπτεται όπως οι Αμερικάνοι ως ένας λαός. Δηλαδή μεγάλε Εσύ τώρα ο Αλβανός, ο Βούλγαρος, ο Πολωνός Ο Τσέχος, ο Τσε... Το... Πάνω ο Λετωνός Ο Βούλγαρος, ο, ο Γάλλο Ο Άγγλος, ο Πορτογάλος, ο Ιταλός Πρέπει να σκέφτεστε με ένα μυαλό Δηλαδή εσύ μεγάλε Τώρα θα πάρεις πως λέγεται στο Και θα πάρεις ένα κοφτό Στα τρία εκεί Και θα έρθουν με τα κλαρίνα Και θα έρθουν και οι Γάλλοι να μπουν στο χορό Επαναλαμβάνω ε, Και λέγω ότι ο Βαρουφάκης κάνει τη δουλειά του Δουλειά για την οποία εντάλθηκε Γι' αυτό και τον έχουν ξαμολημένο Και κάνει αυτά που κάνει Εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας ποια Θα μου πεις ποια είναι η δουλειά μας Να διαμαρτυρηθούμε έστω Να κάτι να... Τι να γίνει Τι ακριβώς να γίνει τι, τι. Να, βγει, να βρει ένας άνθρωπος Ένα μεροκάματο Να επιβιώσει ένας άνθρωπος Δεν υπάρχει όχι φως στην άκρη του τούνελ δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα σκοτάδι το οποίο το απλώνουν. Πώ απλώνουν οι κυράδε το φύλλο να πούμε να τα ανοίξουν, το απλώνει η αριστερά διακυβέρνηση με όλη αυτή την μπουρδολογία την οποία εφιστάμεθα μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Ουδή ενδιαφέρεται για, το, για την πραγματικότητα. Ουδή κάνει μία κίνηση να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα ανθρώπων που υποφέρουν σε αυτή τη χώρα, κυρία μου και κυρία μου. Επιστέγασμα όλων αυτών που λέγαμε πριν είναι και τα λόγια του Ντράγκη ο οποίος μας είπε ότι το σχέδιο που έχουν εκπονήσει για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση προσέξτε μας το είπε το σχέδιο που έχουν εκπονήσει για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση από το εθνικό προσέξτε τώρα οι Ντράγκη πάμε στο κοινό ταυτόχρονα σχεδόν με το βαρουφάκι ταπε. προσέξτε τι υπό Ντράγκη πρέπει να περάσουμε από ένα σύστημα κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών προς την εθνική οικονομική πολιτική σε ένα σύστημα περαιτέρω μοιράσματο της κυριαρχίας μέσα από κοινού θεσμούς. Εν ολίγης, το συμπέρασμά μου, του ντράγγι δηλαδή, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα κβαντικό άλμα στη θεσμική σύγκληση. Χεσε ψηλάκια αγνάντεβε και κολεών καρτέρι μεγάλε. Είναι, είναι τα ίδια λόγια του Βαρουφάκη Ότι η πατρίδα μας είναι η Ευρώπη Είμαστε ένας λαός Και άλλες τέτοιες αρλούμπες Παρακαλώ Ναι Ναι ναι ναι ναι ναι ναι Ναι, ναι, ναι. ναι Αγαπητέ μου τη Της θεωρώ Εντάξει εγώ γι' αυτό λέω αρλούμπες ο κόσμος αυτή τη στιγμή που τους έχουν ψηφισμένους τα θεωρούν θέσφατα αυτά όμως εδώ πέρα δεν σου κάνει εντύπωση κύριε τηλεακροατά μου το ότι ο Ντράγγι χρησιμοποίησε χρησιμοποίησε μία κουβεντούλα η οποία πρωτοϋπόθηκε από τον Τζίπρα και από το Βαρουφάκι τους θεσμούς δεν σου κάνει καμία εντύπωση αυτό μα καμία θα μου πεις τίποτα από ότι λένε δεν σου κάνει εντύπωση και τρέχεις από πίσω τους να εξασφαλίσεις αυτά που πιστεύεις ότι έχεις και κτημένα αλλά αυτοί τα λένε όμω κυρία μου και κυρία μου τα λένε ναι. οπότε λοιπόν μεγάλε ετοιμάσου αλλάξει και το εθνόσιμο θα μπει το της ΕΕ και μην τρέξετε να βάλετε ταμπέλες Εξάλλου αυτό ήταν το όνειρό σας πάντα Τα λένε λοιπόν Μέσα σόλα μας είπε και ο κύριος Μοσκοβισίς, Ξεκάθαρα Ότι δεν υπάρχει περίπτωση κουρέματος του χρέους Ούτε καν οικονομική ανακούφιση Υπό κύριος Μοσκοβισής Ορίστε Καλώς το παιδί Ναι <small> Ωραία you είσαι you καλά ρε Την έβγαλες Σ' Δεν μου... Πώς ήταν η κατάσταση στο νοσοκομείο. Hope, no ναι. Ναι. Σταστήριο. Δεν είχε μικρές βελόνες. Μάλιστα. Μάλιστα. Oh. Ω. Τι να σου πω, ρε φίλε, έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε τα καλύτερα. Άσχη, άσχη. Άστα τα καλά, μέσα καλά. Να σε καλά, ρε φίλε, μετά από 6 παραμονή στο νοσοκομείο, ο φίλο... Όπου του έγινε το χέρι τουμπανο γιατί ήθελα να του βάλουν εκεί, πώ το λένε αυτό που καθετήρα. Όχι, πώ το λένε αυτό ρε παιδί μου. Που του περνάει ο ώρο, δεν είχαν ψηλέ βελόνε και του βάζανε βελόνε για βόηδια. Δραστικά, τι να πει, με ευχέ δεν γίνεται τίποτα. Αλλά ευχόμεθα από καρδία να μην χρειαστεί κανένα άνθρωπο να πάει στο νοσοκομείο. Να κάθονται εκεί όλη μέρα οι γιατροί και οι νοσοκόμοι να πίνουν καφεδάκι. Καλύτερα, παρακαλώ. Δεν είσαι μου λέει εδώ ένας φίλος Εσύ αριστερός Να πας σε ένα ιδιωτικό σαν την κυρία Βαλαβάνη Ας μην μείνουμε σε αυτό το θέμα τώρα Αγαπητέ μου Δεν θέλω να περάσω σε αυτό το θέμα Της κυρίας Βαλαβάνη Ορίστε παρακαλώ Καλό το φίλο μου τώρα Τι να κάνω καλό Όχι για μου ναι ναι ναι ναι ναι ναι το διάβασα Ναι Ναι Ναι ναι κατάλαβα κατάλαβα Το είδα την είδατε Ναι βέβαια, γι αυτό δεν τους έχουν του γρανιστές τι έχουν Τίποτα, τίποτα, τίποτα έτσι σωστά Να είσαι καλά φίλε Να σε καλά. Αντώνη μου Γι' αυτό λέμε ότι η κατάσταση θα πάει εκεί που θέλουν αυτοί Έχουν ένα μόρφωμα στην Ευρώπη Το οποίο λέγεται Ενωμένη Ευρώπη Αυτό το τέταρτο Ράι Έχουν και τον μπαμπούλα των τσιχαντιστών γύρω γύρω Τους οποίους φαίνεται καθαρά ότι τους βοηθάνε με κάθε τρόπο έτσι. Και στο Τιγκρίτ αυτό που μου είπες Αυτό έγινε Την ώρα που ήταν του είχαν στριμώξει να του ξεπαστρέψουν εκεί, έγινε αυτό που έγινε. Δυστυχώ έτσι είναι η κατάσταση τι να κάναμε. Πού ο η κατάσταση τι να σου πω. Τι να σου πω, αυτοί που τη φτιάξαν ξέρουν ε, που την πηγαίνουν. Εκείνο που γνωρίζω προσωπικά, είναι το δράμα του φίλου που πήρε τηλέφωνο στο νοσοκομείο τον Τρυπάγανε εκεί σαν να ήταν ε, με κάτι κομπρεσέρ ε, βελόνε γιατί έχει έλλειψη, δεν είχε γάζες, δεν είχε τόνα, δεν έχει τέλο. Είναι ο, οι άνθρωποι που ξέρω που έχουν όπως έχω ματαξαναεπεί αγωνία για το επόμενο δευτερόλεπτο όχι για το αύριο και για αυτά τα θέματα δεν ασχολείται κανένας όπως δεν ασχολιόταν η προηγούμενη γαλαζοπράσινη στρούγκα έτσι δεν ασχολείται και η τωρινή στρούγκα της αριστεράς με πρωτοκλασάτα αυτά τα ε, πιόνια τα οποία λέγονται βαρουφάκιδε ή όπως αλλιώ τους λένε και θέλουν κατά τα άλλα κύκλοι μαύροι κύκλοι, και αυτά να του ρίξουν. Γιατί να σε ρίξουν, Πού θα βρουν καλύτερο ανάχωμα από σένα, Πού θα βρουν καλύτερο ανάχωμα από σένα, Κυρία μου και κυρία μου, η Τρόικα, ε, πώ να την πούμε τώρα, Τρόικα, Αντιμπούμε Τετράικα, Γουρκουμπίνη, Αυτή τέλο πάντων, Δεν ξέρω πώ τη θέλει ο Γιάννη να τη λέμε Στον έλεγχο που έκανε για το 2014, όπω λέγαμε χθε, βρήκε τρύπα 2 δι. Μεγάλη τρύπα βρήκε και θέλει να ελέγξει και το 215 για το κόστος των νομοθετικών πρωτοβουλειών της νέας κυβέρνησης. Προσέξτε τώρα. Το φοβερό είναι ότι ενώ η Τρόικα διαπίστωσε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα που παρέδωσε η κυβέρνηση η σωτήρια του Σαμαρά είναι 0,6% του ΑΕΠ, η ελληνική κυβέρνηση επέμενε ότι είναι 0,3%. Και η Τρόικα πως τι άλλο Τι λένε τους είπε ευχαριστούμε Που ρουφιανεύετε ότι είσαστε Χειρότερα από ό,τι διαπιστώνουμε εμείς Μ. Κατάλαβες Μ. μεγάλε Είναι αριστερία άνθρωποι λένε την αλήθεια Βίε πότε ξεκίνησε αυτή η αλήθεια Με κάποιο καλαμπόκι Πού να τα θυμάσαι αυτά τώρα εσύ Πάντως αυτή τη στιγμή κυρία μου και κυριέ μου Ινδιάνε μου Καλά όπω σου είπα φίλοι μου μας κουνάει καθρεφτάκια 2,3 ε, δις Με συγχωρείτε πακέτο ο Γιούνκερ Μας το κουνάει το καθρεφτάκι Στην κυβέρνηση Και τους λέει Άμα τα θέλετε θα πρέπει να υπογράψετε Νέα συμφωνία ε, εποπτείας Από τους πιστωτέ. Σου κουνάνε καθρεφτάκια ωραία Κι όλα αυτά Για ένα γιατί Το γιατί είναι η εθελοδουλεία σου Και το μεγάλο Η μεγάλη απάντηση είναι για να κονομάνε αυτό είναι, αυτή είναι η απλή πραγματικότητα. Μη ψάχνεις τώρα, δεν είναι άλγευρα. Ούτε τριγωνομετρία είναι. Σου κουνάει καθρεφτά ο Γιούγκερ πακέτου 2,3 this αυτή τη στιγμή για να υπογράψεις νέα συμφωνία εποπτείας. Πες το, δεν θα το πούμε μνημόνιο, είπαμε θα το λέμε του Λούμπα. Παρακαλώ. Ε, τι είσαι. Τι είσαι, εσύ είσαι να πούμε το καθιστό λάθη ξέρω <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> Η τραχαλική γαζέλα είσαι <laughs> <laughs> Ναι ρε ούτε ο Συνδιάνος δεν κάναν τέτοια πράγματα <laughs> Ούτε ο τέτοιος που πήγε κάτω και βρήκε τους, <laughs> τους έδινε κατρεφτάκια Πάντως χθες πληρώσαμε 581 εκατομμύριο δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Παρασκευή μεθαύριο θα τους δώσουμε άλλα 348 εκατομμύρια μέχρι τέλο Απριλίου θα πρέπει να πληρώσουμε 1,1 δις τόκους δανείων πρόσεξε μεγάλε σε δανειστές πρόσεξε άστα 2,6 δις για μισθού και συντάξει και 2,5 για περίθαλψη και πρόνοια 6,5 δις μέσα σε ένα μήνα πες ότι τα 2,5 και αυτά πάνε σε... στο λαό τα δάνεια το 1,1 δις... Και κάτι 500 και κάτι 600. Ποιοι τα παίρνουνε αυτή τη στιγμή. Αυτοί που σου κουνάνε καθρεφτάκια. Γιατί θέλουν κι άλλα. Γιατί πιστεύουν ότι υπάρχουν κι άλλα. Γιατί μπορούν να βγάλουν κι άλλα. Εκείνο όμως που σου κάνει απορία είναι... Γιατί δεν δίνουν δουλειά στον κόσμο... Και να του τα παίρνουν Και με υψηλού φόρου Και με το, να τα, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. θέλουν σόνι και καλά. Μια μερίδα να πεθάνει. Γιατί. Γιατί με τη δουλειά υπάρχει ελπίδα Κουκουνιέται το μυαλό θα μου πεις Μπορεί να έχω μάλα Θυσίασέ τους λοιπόν Παρακαλώ <Τυσία> ναι, ναι. ναι Ναι Α πάμε για το κβαντικό άλμα <Τυσία> ναι. ναι Ναι Πάμε για το κβαντικό άλμα και την ολοκλήρωση το θέμα είναι πότε θα του πηδήξουμε κβαντικά να τελειώνει η ιστορία. Θα μου πει μεγάλη κουβέντα, λε. Μεγάλε, μη το λε, δεν πρόκειται. Εντάξει. Πού πάνε λοιπόν τα φράγκα, μεγάλε. Σε αυτού που μα κουνάνε καθρεπτάκια, κυρία μου και κυρία μου, όπω θα διαπιστώσατε, θα είδατε όσοι επισκέπτεστε την ε, ηλεκτρονική μα εφημερίδα στον τοίχο.com. Το αστέρι τη αριστερά, λοιπόν, ο Πιτσιόρλα, ο Πιτσιόρλα, έδι του Κύρκου να πούμε παλιό ανέλαβε το πατριωτικό καθήκον να την ξεπουλήσει ολάκυρη την Ελλάδα ε, σε παρακαλώ το τα υπέρ η κυρία Βαλαβάνη προσέξτε έκανε απίστευτη δήλωση απίστευτη ποια είναι αυτή ακούστε τη τα έσοδα από την περιουσία του δημοσίου που θα πουλάμε δεν θα πηγαίνει στους δανιστές αλλά στο δημόσιο ταμείο για το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης ακούτε ακούτε πουλάνε αυτή τη στιγμή για να κάνουν κοινωνική πολιτική προσέξτε δεν υπάρχει ίχνος εργα... εργασίας, δουλίας στο κεφάλι τους το μόνο που έχουν στο κεφάλι τους είναι ξεπούλημα και δανεικά τίποτε άλλο θυμίζει εκείνες τις γενιές των παλιών που δούλευαν δούλευαν με τον υδρότατος έκαναν μια περιουσία και ερχόταν οι νεότεροι και τα ξεπούλαγαν μπυρπαρά για να περάσουν καλά κατάλαβες μεγάλε στο μυαλό τους έχουν ανεμομαζώματα, διάολο σκορπίσματα δεν έχουν ίχνος να κάτσουν να πούνε να ξεκινήσουμε παραγωγή, να κάνουμε να ράνουμε διάβαζα κάπου ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελληνικό κρεμμύδι Κρεμίδι το καταλαβαίνεις Δεν μιλάμε για υψηλή τεχνολογία Μιλάμε για κρεμμύδι Δεν υπάρχει ελληνικό κρεμμύδι Και δεν σκέφτονται να βάλουν Καμία παραγωγή μπροστά Κυρία μου και κυρία μου Το μόνο που έχουν στο μυαλό τους Αριστεροί άνθρωπε, Είναι να πουλάνε και να παίρνουν δανικά. Ορίστε Ορίστε Χαίρετε Ούνε εδώ ένας φίλος από τη στιγμή που δεν υπάρχει ελληνικό χωράφι Και είναι τραπεζικό το χωράφι Και πρέπει αυτό να σου πει τι θα φυτέψεις Πού να το βάλεις το κροκάρι Για να το βάλεις το κροκάρι κάπου πρέπει να έχεις χωράφι Και δεν έχεις χωράφι πια Σε δέρνει αλήθεια μεγάλη Αλλά δυστυχώ δεν την ακούει κανένα. Αυτό δηλαδή με τις δηλώσεις τους Σου δείχνουν και τι έχουν στο μυαλό τους Ουδείς σκέφτεται Παρακαλώ Α, Αυτά πάνω κάτω είπε, ναι, σωστά Α, Αυτά πάνω κάτω ναι. ναι Θα, θα, θα Θα δε ναι, ναι δε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. γεια Μου λέει εδώ ένας φίλος Άιντε, μου λέει και με να το βάλουμε το κροκάρι. Με τι να το βάλουμε το κροκάρι. Με ένα 40 πετρέλαιο με 50 ευρώ. Πόσο είναι το κιλό το λίπασμα... Αυτά λέει δεν είπαν. Ποιο θα τα σκεφτεί, αγαπητέ μου, αυτά. Σου είχα πει παλιότερα, ναι, θα φυτέψουμε ουβριές... Όχι, μην πάει το μυαλό του ουβριούς... για να βγαίνουν ε, ευρώ. Φυτέψουμε ουβριέ για να βγαίνουν ευρώ. Βέβαια, κατάλαβε το μυαλό τη κυρία είναι στο ξεπούλιμα. Θα πουλήσει λοιπόν κόπεδα, κτίρια, ε, γη. Ό,τι ανήκει στο Ταϊπέδ Για να κάνει κοινωνική πολιτική Πλάκα μας κάνει και η κυρία Βαλαβάνη Γιατί να μην μας κάνει εξάλλου πλάκα Λοιπόν κατάλαβες Δεν έχουν στο μυαλό τους δουλειά Είναι άγνωστη λέξη η δουλειά στο μυαλό τους Παρακαλώ Μάλιστα. ναι, ναι, ναι χαίρετε. Το μυαλό της κυρίας Βαλαβάνη Μου λέει εδώ Μια κυρία Είναι ξεπουλάω καθιστώ τους Έλληνες άστεγους Και μετά τους Δεν έχουν να σου πω κάτι αδερφέ ε, Κυρία μου με σχολείς. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι Αυτοί έχουν μυαλό Όπως και οι προηγούμενοι να κάνουν κάτι Εγώ το πιστεύω προσωπικά Εκτελούν εντολέ. Αλλά το θέμα είναι με αυτά που λένε, ξέρει κάτι πρέπει να πούνε και εκτό κειμένου που λένε. Λοιπόν, που λέει με αυτά που λένε, λοιπόν, δείχνουν και το, το τι κουβαλάνε στο μυαλό του. Τι κουβαλάνε στο μυαλό του. Πούλα, Δανήσου, Πούλα, Δανήσου. Δεν γίνεται ζωή, Ρε αγάπη μου, Πούλα, Δανήσου. Δεν γίνεται ζωή. Υποτίθεται ότι είσαι και αριστερά Γνέκα Ξέρω τι Κάτι έχει ρίξει μια ματιά σε αυτά τα οικονομοπολιτικά συστήματα Όπως και αν λέγονται ξέρω εγώ Σ' έχουν και στο Υπουργείο Τι να σου πω τώρα πούλα λαδανήσου πού Δεν γίνεται η κατάσταση Μουσική Θα πείσει τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ο Λαφαζάνης να μην αυξήσει τους λογαριασμούς Μουσική Όπως είπαμε Χέσε ψηλά και και κολεών καρτέρι Μουσική Απλά Λέω εγώ το θέμα είναι το εξή: ότι οι αυξήσει θα τρέξουν και καλά, καταλαβαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να μα πει ο κύριο Λαφαζάνη είναι τι είναι οι ρυθμιστικέ χρεώσει στη ΔΕΗ. Αυτό, τίποτα άλλο. Μπορείτε, κύριε Λαφαζάνη, μου, να μα βγείτε αύριο ω υπεύθυνο αριστερό υπουργό να μα πείτε οι ρυθμιστικέ αυτέ παπαριέ είναι αυτό, αυτό και αυτό. Και πόσο δίκαιο είναι αυτή τη στιγμή μία. Ε, αριστορή κυβέρνηση να συνεχίζει αυτή τη λεμιτόμο αυτών των ρυθμιστικών ε, ε, των ε, χρεωστικών ρυθμίσεων πως τις λένε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ αυτή είναι τα άλλα όλα είναι άσταλα ένα εκατομμύριο φιλέτες του δημοσίου θα πάρουν γράμμα έχεις πακέτο μεγάλε θα πάει ο σκοσμός γόνα ηχολήπτη Μα, ε, κατάλαβες είναι από τις γνωστές μουτες του ηχολήπτη αυτές ένα εκατομμύριο λοιπόν οφειλέτες θα πάρουν εξ πακέτο Εξ πακέτο μεγάλε Όσοι δεν μπει σε ρύθμιση για τους οφειλές Ξεκινάει η κατάσχεση περιουσίας Μα δεν πανάσαι αριστερό, Μα δεν πανάσαι θεοχάρης Από τη στιγμή που υπηρετείς το σύστημα Είσαι από αυτούς που φωνάζαν πάνω με το τσεκούρι Και σου κόβαν το κεφάλι Είσαι εκτελεστής Πάντω γεγονός είναι κυρία μου και κυρία μου Ότι η ελληνική κυβέρνηση Συνεχίζει να έχει διακυβερνητικές Σχέσεις και παρεδώσε δώσε με, ε, με Τον Εντανιάχου Με το Μακελάρι Εντανιάχου Και μας είπε ότι αν παραμείνω στην κυβέρνηση Μας είπε ο Νετανιάχου Προσέξτε δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος. Με αυτούς συναγελαζόσασταν Συναγελάζεστε Και, και αυτόν ον υποτακτικοί είστε Λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου, αγάπη, πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες Του δραγασάκι τηλέφωνο να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και να επισπευθούν οι διαπραγματεύσεις γιατί η Ελλάδα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνο διέξοδο στην παγκόσμια οικονομία. <συρκύνω> τι λέρε Ελλάδα, χαμάρε Ελλάδα. Ολόκληρες Ηνωμένες Πολιτείες είπαν τέτοιο πράγμα στο δραγασάκι. Μεγάλε αυτά πρέπει να μας προκαλούν γέλιο. Αυτά είναι για γέλιο. Είναι για κατανάλωση. Κατάλαβες. Ορί, ορίστε παρακαλώ. Τη μοίρα των βουβαλιών τη Αμερική μου λέει εδώ ένας φίλος θα έχουμε και δεν έχει άδικο. Ποιοι είναι Ινδιάνοι θα μας φάξουν. Αυτά το λοιπόν τέλο τέλος πάντων. Να το τελειώσουμε το θέμα τώρα, να μην βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Ε, βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επιστρέψουμε να κλείσουμε. Καλά σας έχω τραγούδι σήμερα. Πολύ... Για ανοίξτε λίγο τα ραδιόφωνα. Canción que me pide, te la voy a cantar la semana. de frío de duro cierzo en verada hasta el cuarto mío la pega de la rabia en esta noche de frío de duro Llegan hasta el cuarto mío Τέλεια, Ραβά, la Βίβλα, Βερό, Αρκάβελα, Βερό, Αρκάβελα, Βερό, Αρκάβελα, Βερό, Αρκάβελα, Βερό, Αρκάβελα, Ράνκα la vita ζωή και si acaso ακόμη σταγούρα τονόρ Τα δες ερ δεν οδεύει porque γιατί fin tu όφος με los έχω για την την την την La cancion que me pides, te la voy a cantar. La llevaba en el alma, la llevaba πάει, y te la voy a dar ti mo vaso de amor ranca la mi corazon ranca la vita, y si acaso te viene el dolor a desear de, ser de no verme porque ale fin tu so Λοιπόν αυτά Και νομίζω πρέπει να σας άρεσε το τραγούδι Και έχω τελευταίο Το μπακλαβά Ήταν για το Γιώργο χθε που τον ζήτησε Αν κλείσουμε τον μπακλαβά Κυρίες μου και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στον κανένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, uh, για τις ωραίες παρατηρήσεις σας. Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πάρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σας, με τον Μπακλαβά. FM Stereo.